Ναι. Ναι, ποιος είσαι ρε βεκάρα. Γιατί καις και λες τηλέφωνο. και πες τηλέφωνο. Εσύ δεν πες τηλέφωνο βρε Καραγκιόζη, εγώ πήρα. Με καλή τηλέφωνο είναι αυτό το τηλέφωνο. Αυτό το रे. Έχω μία απορία. Την έχω πολύ καιρό τώρα. Κάθε τόσο λυποθυμάει ένα παιδάκι στο σχολείο, γίνεται ντόρο, έτσι αλλιώ αλλιώτικα δεν είχε να φάει. Αν και η συγκεκριμένη προφέση λέει παρά παράτηση ο πατέρα του περιπτώσεις Και περιπτώσει κτλ. Δεν μου λε. Όλα αυτά τα επιδόματα αλληλεγγύη, Στην εισφορά αλληλεγγύη που πληρώνουμε εμεί, τα κοινωνικά τιμολόγια υπέρ των πολυτέχνων που πληρώνουμε μέσω τη ΔΕΗ, μέσω τη ασφαλειά μα, μέσω τη αυτή, αυτέ οι κάρτε. Ποιο τι παίρνει, Μπορεί να μου λύσει σε μένα μια απορία, Πού πάνε αυτά τα λεφτά, Σε αυτού που έχουν ανάγκη. Σε ποιου, Σε αυτού που έχουν ανάγκη. Που έχουν ανάγκη. Λοιπόν. λοιπόν, να σου πω εγώ, Πού πάνε τα λεφτά, Σε κάτι αχαίρευτο που δεν είχαν δουλέψει ποτέ στη ζωή τη και δεν έχουν πληρώσει μια δραχμή ασφάλεια. Ξέρω συγκεκριμένα άτομα. Και σε γύφτου, Αν δείτε τι γίνεται στι λαϊκέ και στα παζάρια με του γύφτου, Έχουν πάρει όλοι από μια κάρτα στήτιση. Περίμε, περίμε, ε... όταν λε σε γύφτου, Τι εννοεί, Οι γύφτοι τι είναι αυτοί που έχουν. Κάτι ανθρωπάκια σκουρόχρωμα που βρωμάνε, αλλά έχουν και αυτή πόδια, χέρια, Άρα, έχουν και αυτή παιδιά. Δηλαδή, σε αυτού πάνε. Θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι αναπνέουν κιόλα. Μήπω μα παίρνουν και τον αέρα, το ξυγόνο. Εάν δεν μου στο μα... διάλογο που δε... θα πάνε και τι δε... κάρτε δε... σύντηση. Εάν δεν δε... μου στο διάλογο πια. Και πολλοί του δε... ανεχτήκαμε. Φάλαγκα. Δεν δε με αφήνει να τελειώσω και το εμένα να. Δε... Το κατάλαβα από την πρώτη πρόταση. Δεν χρειάζεται να τελειώσει. Δεν θα μου την τη του ρατσισμού. Εντάξει, σε καμία περίπτωση. κάνω. Τι θε να σου κάνω. Αντι ρατσίστρε είσαι μόνο στου σύρου πρόσφυγε. Yes. Παντού είμαι αντιρατσίστρια. Ah. Κοίταξε τώρα, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Γιατί εντάξει, πήγαινε λιγάκι πήγαινε δεξιά-αριστερά να δεις τι γίνεται, με όλου αυτού. περιπτώσει, λοιπόν, άκου να σου πω. Οι άνθρωποι, ναι, ωραία, Ρωμά, ωραία, ωραία, ωραία Εκτό από 10-20 όμω οικογένειε, δεν για να στην κάθε που πήγανε, όχι μόνο στην Αυτή ε, λίγο ε... η άποψη μου θυμίζει είναι η αβέρη, Που βγαίνει ο Αβέρι σε κάτι α Που έχει δώρα, βγάζει πάντα λάδι την πολιτεία και φταίει ο Έλληνα, ο κακό ο οδηγό. Πάντα. Ε Η λάρια. πολιτεία πάντα λάδι. Το παράνομο πάρκινγκ στη μέση του δρόμου με 120 χιλιόμετρα επιτρεπόμενο είναι μια χαρά. Σε όλη την Ευρώπη δεν έχουν πάρκινγκ, δεν ξέρανε, ξέρω εμεί. Φταίει ο οδηγό, έτσι και εσύ. Φταίει ο γύφτο, α πούμε. Η Όχι. πολιτεία πάντα λάρια. λάδι. Αυτά είναι λογική σιαβέρι. Λίγο, λίγο. Μαι. Δηλαδή θα φτάσουμε λίγο στο τα φάγαμε όλοι μαζί, ε. σε προειδοποιώ από τώρα πάμε παρακάτω. Πάνε λοιπόν αυτοί οι Ρώμα, θε να του πει Ρωμά επειδή έχουν λοιπόν πάρα πολλά παιδιά. Το ότι του είπε γύφτου είναι το θέμα, μου πιστεύει, ή ότι επειδή είναι γύφτη, εσύ θεωρεί ότι είσαι κάτι ανώτερο από αυτού. Όχι ρε, μπα με αφήνει να τελειώσει. Να τελειώσει. Λέγε μωρή. Λοιπόν και σου λέω ότι παίρνουν λοιπόν πολλά ε, λεφτά στην κάρτα σύτηση, γιατί είναι 200 ευρώ το ζευγάρι και 70 ευρώ το κάθε προστατευόμενο μέλο. Πάνε λοιπόν στο λιμνί και παίρνουν όλε τι προσφορέ που Λίτ, και πάνε λοιπόν στα παζάρια και δεξιά και αριστερά και στι λαγικέ και αυτά και τα πουλάνε. Επομένω, πού πάνε τα λεφτά, στου Γερμανού! Αυτά θέλω να σου πάω τόση ώρα! Αλλά δεν αφήνει ένα άνθρωπο να μιλήσει. Έλεω! Μα στου Γερμανού θα πάνε τα λεφτά και αλλιώ. Τι εννοεί. Στου Γερμανού γρωστά, οι Γερμανοί σου παίρνουν τα δάνεια. δηλαδή, αν πάει στο ελληνικό super μάρκετ, δεν θα πάει στου γερμανού τελικά το χρήμα. Ο σκλαβενί, α πούμε, που είναι ελληνικό super μάρκετ, δεν του πάρουν η φορολογία τα δύο τρίτα από το τζύλο και από το κέρδο, βέβαια. Για να πάνε τελικά στου Γερμανού. Άσαμε τώρα. Το ότι Κατ πάει κατευθείαν στου Γερμανού και... από το να πάει μέσω του Κλαβενίτη είναι το θέμα, σου. Λοιπόν, θέλει να σου το πω διαφορετικά. Εγώ ρατσίστρια είμαι ρατσίστρια είμαι με δύο λαού. Τελειώνει εκεί, δεν έχει να κάνει. Όταν είσαι με ρατσίστρια τους είσαι. Με του Γερμανού και με του Εβραίου. Ακριβώ. Συνοηθήκαμε. Συνοηθήκαμε. Συνοχή... Απλά να ξέρει, η πρόταση τελειώνει λίγο πριν. Ρατσίστρια είμαι. Τελεία. Ναι, ρατσίστρια είμαι. Αποστόλη Έλα. Κάνεις. Καλά. Καλά, είσαι. σου και το κινητό μου που το σήκωσε, ρε παιδί μου, με την πρώτη και έκλεισε από μόνο του. Λοιπόν, πήρα να κάνω ένα παράπονο. Πρέπει να φύγει και η Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να ζευγάμε κι εμεί, Δηλαδή, μόνο έτσι. Έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη πολλέ φορέ. Όχι. Ναι. Δεν βγήκε όμω η έξω. Δεν δεν θα Βγήκα έξω, όχι στο κομμάτι κάτω του ξυπράσινο. Να εκφράσω μια αναπορία. Έκφρασε. Ε, αν τα δωμάτια στο ξενοδοχείο στι Βρυξέλλε είναι φθηνότερα ή ακριβότερα του χείλ των Αθηνών, mm -hmm. να ξέρουμε ρε, τελικά είμαστε κερδισμένοι ή χαμένοι. Αφού τίποτε άλλο δεν πρόκειται να βγει από όλο αυτό, τουλάχιστον ξέρουμε. Πληρώσαμε και πά, πάνω ή μα βγήκε τζαμπατζέφ. δεν λε που έχουν αφιερώσει τη ζωή του στη διαπραγμάτευση και σε, σε σένα προσωπικά, στον καθένα μα δηλαδή, τους. και έχουν αφήσει ζωέ στο πλάι. Ε. Η Γιώχανσον θα ήταν μόνη αρχή για τον τζακαλώτο. Ε. Θα είχε γάμψει. Ναι, 100 άτοια Ο Άδωνη είμαι. Ε, μπορεί να μην κοροϊδεύει. Άδωνη, δεν σε κοροϊδεύουμε. Διαφήμιση σου κάνουμε. Έχουμε αφιερώσει τι εκκομπέ μα σε σένα αποκλειστικά. Ο άνθρωπο είναι ο κύριο. Ποιο άνθρωπο, εσύ δεν είπε εσύ. Ο Κιρέκο. Α, ο Κιρέκο. Ο Κιρέκο είναι ο κύριο. Είναι μεγάλο το κειμενάκι που έχει να πει ή θα τελειώσουμε που να είναι. Είναι συγνώμη ο Γυμναστηριακός δεν μας έχει ζαλίσει τα τσουρέκια ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός, ότι έβαλε τη χώρα σε ένα σωστό δρόμο και τέτοια Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλός πρωθυπουργός αλλά, αλλά, όπως αποδεικνύεται καλύτερος από τον Καραμαλή που πλέον είναι και καθαρό δεν ήταν Συγχαρητήρια, από την Πάτρα σε παίρνω Σε παρακολουθούμε, να είσαι καλά γερός, πάντα και να Με όλη μου την αγάπη από πάτρα. Ωραία, πώ το λένε, τι κάνει εγώ, τον Ναι, γητόν, τι κάνει. Περνά από το γήπεδο τη Ιωνία απ' έξω, του Ικάουρου που λέμε το παλιό. Περνά, δεν περνά. Ε, <Τε>, όχι, να, περνάω, εντάξει. <Τε>, Είδε τη ώρα που το κάνανε, που του βάλανε κερκιδούλε, του βάλανε και, πώ τα λένε, και δετεράκια και λουλουδάκια, και είναι πανέμορφο. Γιατί προχθέ κάτι έλεγε και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι εσεί παίρνετε θέση, ότι στη Φιλανδέρφια κλείνουν τα μαγαζιά γιατί δεν έχει γίνει το γήπεδο. Και στη Νέα Ιωνία που γίνει το γήπεδο, γιατί κλείνουν τα μαγαζιά. Αν μπει στο Ιωνία Σέντερ, νόμιζε ότι θα βγουνε να βγουν ζό Από 2.000 χρόνια παραπέει. Τι παραπέει, έχει τελειώσει, έχει καταρρεύσει, δελ, τελ, τελ. Όλα τα μαγαζιά μέσα. Καλά, παρόλα αυτά, στην Νέα Φιλαδέλφια, <συμπί> κάπου στη Δεκελία, <συμπί> παίζει ένα ρόλο τώρα. Ότι άμα γινόταν ένα γήπεδο, <συμπί> θα βοηθήσει την περιοχή, δεν το συζητάμε. <συμπί> Όχι γήπεδο, μόλ, που τα συγκεντρώνει όλα μέσα και δεν έχει λόγω να βγει. <συμπί> γήπεδο, γήπεδο, παίζει τελεία. αυτό είπαμε και στον στο το γιατί ένα που Υπογιοίσει και τα Μου δεν έπαιζε στη Ριζούπολη, ο Ολυμπιακός γιατί είχε, είχε ποτέ πρόβλημα και έπαιζε με ομάδα σαν τη και Τι πρόβλημα είχε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν περνάκαμε, Μια χαρά περνάμε. Είναι να γίνουν οι ένα σαν αυτό που είχαν και στο κάνει ο Δήμος, και Ά, και να τα λεφτά στο για να κάνει γήπεδα, το Ποιο μένεις. να σε φιλήσω. Ποιο μένεις, <laughs> ε. Όχι, ρε. Χαρούμενος άνθρωπος σήμερα. Δεν σου έχει τύχει ποτα, ε. Χαρούμενος, μωρίς, σύριζα έχουμε. Ποιο μένεις. Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Αποστόλη μου. Καλά, εσείς κυρά μου, τι κάνει. Τι καλό παιδί είσαι, ρε. Ο Άδωνη λέει: Καλό παιδί. Ε, εσύ, είσαι καλό παιδί. Τι έγινε, τραγούδια έχουμε σήμερα, την ακούμε, εσένα. Ζημιά, τι, τι να είχα... κάνουμε, δεν είχαμε θέματα. Δεν Τι άλλο, Αυτά. έχουμε κανένα νέο. Πώς θα πάει η διαπραγμάτευση, Αποστόλη μου. Καλά, καλά, όπου να είναι, κλείνει. Τι κλείνει, ρε. και, κλείνει και το Με τελευταίο το... σπίτι, σιγά, σιγά, σιγά Κλίνι. Πόση ώρα χρειάζονται για να βράσουν οι φακές? Έ, το νερό, πάνε από ότι έχουν καεί. Ε, ναι, αλλά πόση ώρα χρειάζονται για να βράσουν οι φακέ. Είναι... είναι φακελάκι ή η Οι χήμα, η χήμα αργούνε. Το φακελάκι σε καμιά ορίτσα είναι έτοιμε. Ωρίτσα θέλουν. Κάνω ένα φαγητό τελευταία, φακόριζο λέγεται. Είναι φαγητό που το ανακάλυψε εξαιτία τη Βράζω, βράζω, βράζω φακές, ξέρεις, είναι από βοήθεια, φαγητό, και τέτοια. Εγώ δεν έχω, αλλά δεν που έχουν, αλλά Τέλος πάντων είναι λίγο Yes. Βράζω, βράζω, βράζω και δεν γίνεται τίποτα. Μιλάμε συνήθω τρώω με σκάγια φακές. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, καπιταλισμός forever, κορίτσια. Ομόδοξο, τι κάνει. Ομόδοξο, εγώ. Ομόδοξο είναι η καινούργια λέξη τώρα. Είμαστε και έδινα από τη δόξα. Πήρα να σου πω πρώτον μια καταγγελία. Προσπάθησα να επικοινωνήσω, να στείλω σημείνυματα συμπαράσταση στο Σαββαύρο. Τα παιδιά κουράγιο, μείνετε εκεί που είστε. Γιατί η αξιολόγηση αργεί. Δεν μου το έβγαλαν το μήνυμά μου. Απορώ γιατί. Ε, και εγώ δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Απορώ γιατί. Θα χαιρόταν ω κάιδη. Και... Το πήραν χαμπάρι, φαίνεται. Μπορεί, δεν ξέρω. Επίση να πω κάτι άλλο. Μιλάνε για τα αντίμετρα η κυβέρνηση. Ναι. Αυτά εδώ τα αντίμετρα για μένα. Λένε για τα φάρμακα, λένε για χίλια δύο άλλα πράγματα. Ενώ το πιο σωστό αντίμετρο θα ήταν παιδιά μη στεναχωριάστε γιατί μπορεί να μην πάρω φάρμακα, να είμαι υγιής. Ότι από εδώ και πέρα, από αυτούς που θα περικόψουμε, η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη. Θα απαλλαγείτε όλοι από αυτά. πεθάνετε εσείς και μην στεναχωριάστε για τίποτα. Αμέσως τα αντίμετρα τα παίρνω πίσω τα λεφτά μου κάποτε. Αρκεί να πεθάνω. Έλα, αποστόλη μου, γι' άλλα αποβίωνα. Μπράβο, καλή φάση. Έχουμε να το πούμε πολύ καιρό. Δεν μου λε, αυτό ο μπαλαούρο είναι αυτό του πολυτεχνείου που τον είχαν κάνει του λίμου στο ξυλό. Αυτό που βγήκε η φράση που λέμε θα πέσει μπαλαούρο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που βούλησε μετά το σπέρμα του, ε. τώρα πουλάει και την ψυχή του, πε του. Αλλά σε αυτό το έρμα το λαό, πε να κοιτάξει λίγο τι αποφάσει εκεί τη αντιστέρηση του κουκουέ για να δει πού μα πάνε και ποια θα είναι η λύση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, όμορφε. Τι κάνει σήμερα το πισί σου, όρο μου, το άφιαξε. Το σενιάρισα. Για την κονσόλα. Το πέρασα, πατούσα, τα ακούνη, ναι. Okay. Έχω βάλει και γυαλιστικό, είναι στην πένα. Αποστολή: Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Παλιό. Λοιπόν, το Λονδίνο έχει ποντίκια. Και φτερά στου τηλεφωνικού καταλόγου, τι θε τώρα. Βεβαίω, βεβαίω. Το Λονδίνο έχει φτερά στου τηλεφωνικού θαλάμους Να σου πω τότε κάτι ευχάριστο. Έρχεται το Πάσχα. Σα ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Όχι. Oh, okay. Γιατί δεν έρχεται. <Τιεύγεται> Α. Ο Δραγασάκη χθες σε βραδινή εκπομπή στην ΕΡ, έδωσε μηδενική πιθανότητα να χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ευχάριστα νέα. <Τιεύγεται> Αυτό τι να σημαίνει άραγε? <Τιεύγεται> ότι είναι για νέα ανακεφαλαιοποίηση. Δεν χρειάζεται να στηρίξουμε τι τράπεζες. Πώς θα πάρουμε λεφτά. Πώς θα φύγουν τα κάπιταλ που αγριεύουν ως ο Νάν, αλλά πώς θα φύγουνε. Ως αυτός ο Κούλης είναι πάρα πολύ καλό παιδί σύμφωνα με τον Άδωνη και πριν από λίγα χρόνια ήταν πάλι σύμφωνα με τον Άδωνη κάκο μαθημένος γόνος πλούσιας οικογενείας. Λες ο άδωνις να έχει κάποιο συμφέρον, ας πούμε να αλλάζει γνώμη. Αποκλείρω, ο άδωνις δεν αλλάζει γνώμη Δηλαδή θα... πάτω από την αρχή της πολιτικής του, καριέρα, α το πούμε έτσι. Ωραία, ωραία, συμφωνήσαμε. Από, από πάτρε και πατρινό, σπάνιο φαινόμενο. Ο δήμαρχο προ χθε μαζί με κατοίκου τη περιοχή πετροφυτέψαν το νέο πάρκο κάτω στο λιμάνι. Ένα... Παράνομο, παράνομο. Φυλακή, φυλακή ο δήμαρχο. Δεν βοηθάει τη Χρυσή Αυγή. Ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Άμα θέλουμε δημοκρατία θα τα έχουμε αυτά. Ε... Η Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να πλησιάζει ούτε σε πάρκα ούτε σε πλατείε. Πλατεί. Δεν κατάλαβα από πού κυκλοφορεί. Γιατί δεν κατάλαβα μακριά τα φυτά από του Χρυσαυγίτε. Δεν βρίσκει φθηνά. Κοιτάξτε να δει, οι πλατείε είναι για, το, για τον κόσμο. Και το λαό που έχει ανάγκη να πάει οικονομικά να τη βγάζει. Δεν είναι για τα που χρηματοδοτούνται από ξέρετε από κτλ. τι έχουν να βγάλουν, φίλε. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θα θέλω να πω ότι ο κόσμο τη επίση ζητάει ένα τοπο, Που μέχρι να γίνει Εμείς δεν θα τους αφήσουμε βέβαια, έτσι και ο Κουσκουπιδότορος αυτό θα πρέπει να γίνει και αυτός πάρκος για να ανασάνει η φίλες φίλε. Και πιστεύω θα το πετύχουμε με το Δήμαρχο.